Να πω κάτι παραπάνω η καινοτομία αν θέλετε το καινούριο αυτό που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες mm -hmm. είναι ότι αυτά τα μέτρα που είναι 1,9 δις είναι εφεξής για πάντα Μπράβο. αυτά τα μέτρα είναι εφεξής για πάντα Ωραία δεν είναι Θεανό Καλό είναι για να ε, δεσμεύσει τη συνέχεια του κράτους Όχι μόνο αυτό, συνέχεια, μέτρα, συνέχεια Για πάντα, αυτά τα μέτρα θα ισχύουν για πάντα είναι Όχι αυτούς του κιτζίδες που το τα φέρνουν ένα-δύο χρόνια Μετά αλλάζουν, αλλάζει υπουργική Μα απόφαση Μα κάθε ίδιον, χρόνια, μας. Και γιατί να κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε τρίμηνο Τελικά αλλά γίνεται χρόνος αξιολόγηση Κάνε μια και καλή αξιολόγηση Να τελειώνουμε Πέντε χρόνια πούμε, να κρατήσει. Ναι, να Βάλε μέτρα για τα επόμενα πέντε. Πλεονάσματα 10%, όχι 3 και 3,5% και 4%. Να πάρει μια σειρά η ανάπτυξη. Κάτι. Ναι. Να γίνουν όλα αυτά, είναι κουραστικό όλο αυτό το αγωνιό τη και γιατί να είναι στο Χίλτον, να γίνει του λάου τόπου ολαφασάνει που χθε, να δοθεί το χίλ στο λαό. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Καλά εγώ θα ζήτα ένα, παραλιακό, ένα παραλιακό, <laughs> το ένα παρέτησε όλα. Δεν έχει νόημα τι εννοεί ο καθένα. Συμμαζέ έχει τι εννοούμε εμεί. Γιατί να πάρουμε το ηλεκτρικα παλάτι πιο κεντρικό και είναι και δεν ξέρω μου, αν αρέσει πιο καινούργια. Το, το... Χίλτον έχει λίγο σε βεντίλα μέσα λίγο κάπως ναι, δεν ξέρω ναι. και αυτή η ταράτσα πάνω με το, με το μπαράκι ναι. με τις πισίνες, Καλά, θα το μεταφέρω, με, με κίνηση, η θα μεταφέρω τώρα... στο κίνημα θα μεταφέρω στο κίνημα το έτοιμα Κάτι. για αλλαγή <σκλει> κτίσης ξενοδοχείου ναι. και αλλαγή μέρους διαπραγματεύσεων έτσι λοιπόν η Θεανό Φωτίο έκανε την καινοτόμα πρόταση δεν το πέτσι περίπου έτσι το είπα αλλά εμείς το φέραμε ώστε να φαίνεται ε, ε, λογικό τα μέτρα να είναι για πάντα εφ' Από τούδε και στο εξή τα μέτρα θα είναι αυτά να έχει μια τράπεζα να έχει μια κυβέρνηση να δημιουργήσει, να κυβερνήσει, να κάνει. Το ακούσαμε χθε, αλλά εγώ θα ξανακάνω το κουίζ γιατί ξέρω ότι οι ακροατές δεν είναι ίδιοι. Δεν ξέρω να το ξέρεις και εσύ, ο Αντώνης, που είναι στον ήχο. Ποιος είπε... Να κρατηθείτε... αυτός ένα Α, όχι, δεν είναι αυτή. Η απάντηση. Okay. Να κρατηθείτε από τον τζίπρα είναι η προπόθεση επιτυχία του μέλλον. Να κρατηθείτε από τον τσίπρα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι χειρολαβή. Μα τι είναι, λέτε... Να πάμε σε ένα κρεμό κρατου από κάποιον. Δεν, ξέρω, δεν το πάμε τον κρεμό. Ποιο είπε να κρατηθεί από τον τζίπρα είναι η προπόθεση επιτυχία του μέλλοντο. Ο Πάκης. Όχι, Ολεβέ. Πά... Όχι. Κοντά. Ο Κυριάκο δεν είναι έτοιμο. Όχι, Ο Κυριάκο δεν είναι έτοιμο. Ο Σόρα. Όχι. Ο Καμένος. Ο είναι χαμένος. Όχι. Ο άλλος ο Καμένος. Ο ποιο, όχι. Ο άλλος ο χειρότερα. Θα τα ακούσουμε. Ε... Μην ψάχνει. Ο Σαβίδης. Ο Ιβάν, Ιβάν Σαββίδη. Είναι από την περίφημη συνέντευξη. Το ακούσαμε και χθε, το σχολιάσαμε. Ναι. Είναι ωραίο αυτό που λέει. Είναι η προπόθεση επιτυχία του μέλλοντο. Και τι αν έρθει ο Κυριάκο θα λέει είναι η προπόθεση επιτυχία του δε, μέλλοντο. Δεν θα συζητήσουμε με υποθέσει. Εντάξει, τι, δεν δε, τι θα συζητήσουμε. Έχουμε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, αν θίγουν τα συμφέροντα του Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω αυτό. Δεν από την επόμενη κυβέρνηση. Κινδυνεύει. Δεν θα τα γυρίσει για να είναι με την επόμενη κυβέρνηση. Κανενό επιχειρηματία τα συμφέροντα δε θίγονται σε αυτή τη χώρα. Συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα να θίγονται συμφέροντα του λαού. Τέλο. Δεν πρόκειται να θυχτούν τα συμφέροντα, μην ναι, ακόμη και αν βρίζονται. Δεν έχει δει κανένα επιχειρηματία να ε, νιώθει λίγο άσχημα. Μα αρέσει που βγαίνουμε από την τουλάπα σιγά-σιγά. Δηλαδή. Ε, δεν κρυβόμαστε τώρα ποιο, ποιο επιχειρηματία είναι με ποιον, ποιο στηρίζει Όχι. ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιον δίνει λιμάνια. Αν κατάλαβε. Επειδή ρωτήσαν τη Γεροβασίλη το πρωί για αυτό το θέμα, τη δήλωση του Σαβίδη και η Γεροβασίλη απάντησε με την απάντηση που δίναμε πριν έξι μήνε. Δίναν η Συριζέη δηλαδή, το περίφημο ηθικό πλεον έκτημα τη Αριστερα. Ναι, ν, ν, Λοιπόν, να, το, να το, βάζουμε το, και τα μέσα. Μπορείτε να σχολιάσω το πείτε, να μου το πείτε. να και έλεγε τι μεγάλο πληθυσμό έχει. Να σα πω κάτι. Ό, όταν, ναι, όταν, όταν, όσ, <laughs> όταν, όσ, όταν ο κύριος Σαββίδη δεν πήρε το κανάλι mm. στον προηγούμενο διαγωνισμό και βγήκε και κατηγορούσε. Δεν κατηγορούσε. Υπέ τη βγήκε. Εγώ είπε ήρθα εδώ για να αυξήσω το τίμημα. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο για να το πάρει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, δημιουργούμε μια φασαρία. Την οποία δημιουργούμε. Ε, δεν το απευθύνω σε εσά αυτό. Δεν όπως, δημιουργ... αυταίς, όπως αυταίς, δημιουργήθηκε. Ο... Κοιτάξτε. Ένα βασικό στόχο τη αντιπολίτευση και ιδιαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, είναι να πληγεί το πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ και το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Κατάλαβε. Τι πάει ο... να γίνει. Όλα να πληγούν. Να πληγούν οι συμβάσει, τα εργασιακά δικαιώματα. Να πληγούν. Όχι να πληγεί το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Ακόμα το λένε αυτό. Έχω μια υποσημείωση. Για να πληγεί κάτι πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι Αλλά το θεωρούμε δεδομένο για να το λέει ο κύριο Βασίλειο ότι υπάρχει. Αυτό άρα επλήγει. Άρα το αυτό ισχύει και με τα δικαιώματα που ναι, λέμε. Ναι, επλήγει, όχι επειδή κάποιο είπε κάτι. Επειδή ο Σαββίδη έκανε δηλώσει δοξαστικές για τον ναι. Τσίπρα. Ναι. Δεν επλήγει για άλλο λόγο. Είδαμε κάτι που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Μεγαλοεπιχειρηματία ολιγάρχη να κάνει θετικέ δηλώσει για τον αριστερό, όχι σοσιαλιστή, τον αριστερό πρωθυπουργό τη χώρα. Και δεν είναι... κατάλαβα. Γιατί η αριστερά, αυτή η αριστερά να μην έχει φιλίε με επιχειρηματικά συμφέροντα, μόνο και για με τη Zeman, Δεν, ας ξέρουμε, αν ας πούμε, να δεν του... ξέρουμε αν έχει φιλίε. Α πούμε, ο μπορεί να είναι η Δεν ξέρουμε αν έχει φιλίε. Αμεί επισημαίνουμε ότι πολύ καλά Λέλαμε. λόγια Λέλαμε δεν έχουμε στοιχεία. Ο, καλά, και φαντάζομαι η που πήγε λόγια. και έμεινε δεν έβρισκε ξενοδοχείο αλλού και βρήκε στο, στο... στο το ξενοδοχείο να μην. Δεν ξέρω. δεν έχουμε. Εμένο τώρα στα ξενοδοχεία και στα πρωινά, μένω στι δηλώσει mm. που λέει κρατηθείτε από το μέλλον. Είναι από τον Τσίπρα γιατί είναι το μέλλον. Ωραία, και άμα είναι ο άνθρωπο βλέπει κάτι, ο Σαββίδη επιχειρηματία είναι, ξέρει, μετράει. Και αν βλέπει κάτι στον Τσίπρα. Πολύ, μου, πρέπει ντε και καλά να υπάρχει επειδή, κολεγιά. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, στα δύο χρόνια και δύο μήνε που είναι ο Τσίπρα πρωθυπουργό, κανένα άλλο δημόσια, κανένα όμω δεν έχει πει τόσο καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκε να τα πει ένα ολιγάρχη για τον Αριτσερό πρωθυπουργό. Αυτό μόνο, τίποτα ε, άλλο. Θα πει δε δεν ρώτηση σε άλλου. Ναι. Δεν ρώτησαν και το λαό έναν έναν στο δρόμο βέβαια βλέπω Ο, ο λαό μαζικά το έχει πει με έναν τρόπο όμως Τόπε, δηλαδή... κάπως, Μαζικά δεν ήταν, 35% ψήφισαν Ε δεν είναι μαζικό αυτό, μιοψηφικό είναι 35% από αυτού που ψήφισαν Και πάλι δεν είπαν καλά λόγια, κρατηθείτε από τον Τσίπρα Είπανε ψηφίζω ένα σε σχέση με τους άλλους Α η τράβα φέρε μνημόνιο Ε φαντάζομαι και ο Ιβάν σε σχέση με τους άλλους έλεγε Είπε σε σχέση με τους άλλους, ε. αλλά εδώ το πήγε όταν λέει είναι προϋπόθεση επιτυχίας του μέλλοντος δεν είναι απλά λόγια αυτά Πόσο βαθιά το αυτό το μέλλοντο Και είπε και άλλα, δεν εγώ τώρα πήρα μια τάκα μόνο Να. Αυτά από τον Ιβάν και τη διαπλοκή η οποία πατάσετε Και τελειώσαμε με το παλιό, το οποίο παλιό είχε σχέση σε Περίμενε, ο Ιβάν δεν είναι παλιό Ο Ιβάν είναι καινούριο. Αυτό, ναι, Ευτυχώ που τελειώσαμε με το παλιό. Oh. Τις Τι παλιέ μεθόδου. Ah. Βέβαια, λέει κάποια κακιά γλώσσα: Μπορεί να πει ότι αν σου είχαν διαγράψει και εσύ ένα 35 εκατομμύρια, καλά λόγια θα έλεγε. Αν είχε πάρει το λιμάνι Θεσσαλονίκης καλά λόγια θα έλεγε. Και, και γιατί να μην έλεγε. Και <laughs> <Ας> γιατί να μην έλεγε. πούμε. <laughs> Τα έλεγα αυτά <laughs> Κι άμα είσαι στέλνει... ένα μέγκα αύριο μεθαύριο. <laughs> ναι, πολύ καλά θα λες Δεν ξέρουμε αν θα το πάρει το μέλλον. Αν είπα, είπα, εγώ θα το πάρει. αμέσω θέλει και κανάλι και καλά. Δηλαδή θα είναι άνθρωπος που είναι υπέρ του Τσίπρα τόσο καθαρά θα έχει και κανάλι με Τσίπρα Πρωθυπουργό Αυτό γίνονταν παλιά mm. Αυτές οι χαριστικές με ένα βράδυ που κάποιος έπαιρνε κανάλι επειδή δόξαζε Όχι με αυτά τα λόγια, υπογείως Τον Πρωθυπουργό, τον τότε αυτά γινόντουσαν παλιά. Ήταν το παλιό καθεστώ. Τώρα γίνονται διαγωνισμοί κανονικοί από του το ΕΣΟΥΡΟΥΣ. Μπορεί να πιστεύει ο άνθρωπο δυνάμει του και λέει με τη διαγωνισμό, εγώ θα τα καταφέρω. Κύριε ο ο Βασίλη, το... που είδε το Σαββίδι να κατα... κατηγορεί, όπω είπε η ίδια, καλά τη λέει ο κονό μου. Δεν κατηγορούσε. Είχε βγει και λέει, Εγώ ήθελα να αποκλείσω του άλλου και μπήκα επειδή πρέπει και μου είπανε. Ε, ναι, δεν το. Είναι ήταν, ήταν και κάθε δρυκίνο το βράδυ, Γεροβασίλη. Ναι, το... ναι, μπράβο. Οι είχαν μείνει τα παιδιά εκτό με την Κωνσταντίνα. Δεν ήταν και το βράδυ, ήταν μετά όταν βγήκε το σουρού. Α, ναι, στο ίδιο θέμα. στο ίδιο θέμα, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, αυτά με τη διαπλοκή. Είναι πολύ καλό ότι πατάσσε τη διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο και προχωράμε για τα άλλα. Τα καταστήματα θα ανοίξουν Κυριακέ. 30, 30 Κυριακέ για αρχή και κηρύσσεται όλη η Αττική τουριστικό προορισμό, άρα όλοι είμαστε τουρίστε. Άρα Γιούργια να ψωνίσουμε την Κυριακή ραντεβού στα καταστηματάδικα. Ε, και ευτυχώ. τώρα γιατί είναι ότι είχαμε αγοραστική δύναμη, δεν είχαμε χρόνο. Εννοείται, τώρα μη, δεν, μη είναι, δεν βρίσκαμε και ανοιχτά ασύ. μαγαζιά. Αυτό που λέτε όλοι δεν έχουμε λεφτά, είστε πολύ πίσω. Εγώ δεν είπα την... δεν έχουμε, λέω έχουμε. Ναι, ώστε... Λέω, Ανανέωστε, έχουμε χρόνο, δεν έχουμε. Το λένε όλοι, δεν μα λείπουν τα λεφτά. Ανανεώστε επιχειρήματα και λεφτά έχουμε και χρόνο θέλαμε και τώρα θα μπορούμε να ψωνίζουμε. Αυτό. Υπάρχει ένα θέμα όμω ηθικό ναι. που το αντιμετωπίζουν οι βουλευτέ τη κυβερνητική πλειοψηφία επειδή Κυριακή είναι η 8η μέρα που ο Θεό έφτιαξε τον άνθρωπο και την ογύρια. έχει ορίσει. Τότε την έφτιαξε, Ναι. Σημαντός, δεν θυμάμαι. Ο Όχι, ξεκουράστηκε. Ναι, κάποια μέρα δεν θυμάμαι. Τώρα Παρασκευή ποτέ έκανε αυτό το θαύμα. 8η πάντω μέρα ε εβδομάδα δεν έχει. Ναι, ήταν το τραγούδι τη Αλεξίου, έχει αναδείξει. Να ναι. Μέρα. Πιο μεταβγική. Πιο μεταβγική το ρε. τραγούδι. Ρασούλ, την 8η μέρα ο Θεό. Έφτιαξε μετά. τον παγκλαμά. Έλεγε το τραγούδι. Ο παγκλαμά Συμπίρθη... μπορεί να φτιάχτηκε. Η Κυριακή φτιάχτηκε την 9 Όχι, όχι. Εγώ μπερδεύω τον παγκλαμά με την έννοια άνθρωπο. Έχω ένα τέτοιο θέμα και γι' αυτό μπερδεύω και τι μέρε. Αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα, το προσπερνάμε. Ε, την Κυριακή είναι κλειστά τα πάντα γιατί είναι αφιερωμένη στο Θεό. Α γυρίσουμε σι' αυτό. Όλη μέρα είναι αφιερωμένη με τι 10 το πρωί. Έχει ένα θέμα που δεν πληγεί. Ο Δημήτρη Καμένο, λοιπόν, ο βουλευτή, τον Ανέλ, που θα πρέπει να ψηφίσει όλο αυτό, έχει ένα θέμα με όλα αυτά, με τι Κυριακέ και κυρίω με τον Θεό. Οι αριστεροί θέλουν το καλό του εργάτη, το οποίο το καλό του εργάτη είναι να μην δουλεύει την Κυριακή γιατί το έχει διεκδικήσει και ορθώ, γιατί να το πω και η θρησκεία λέει. Να το πούμε κι αλλιώ. Τι λέει ο Θεό, την Κυριακή αναπαύσου. Δεν πάμε ενάντια στη θρησκεία, ούτε εμεί, ούτε εγώ που yeah. είμαι βαθιά θρησκευόμενο, ξέρετε yeah. Εσείς, Είναι αιότερο yeah. νεκάτερο. <laughs> Εδώ πρέπει να γίνει μια θυσία. <laughs> νομίζω ο Θεό θα καταλάβει, αρκεί να καταλάβει και η πολιτική. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου. Ελπίζω, ο... εγώ ελπίζω ο Θεό να καταλάβει. Νομίζω ο Άγιο Πέτρο, όταν έρθει η ώρα, θα το έχει σημειώσει αυτό. Ποιοι ψήφισαν, θα πάρει τα πρακτικά τη Βουλή. Ποιοι ψήφισαν ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή, είσαι και εσύ μέσα, περάστε δεξιά, δεξιά, αριστερά, στην κόλαση. Είναι αμάρτημα αυτό, είναι σοβαρό αμάρτημα. Είναι άξιο εδώ ο, ο άνθρωπο που σέβεται το Θεό και την πίστη. Πώ το μπαλαμουτεύει για να το περάσει στου χριστιανού ψηφοφόρου του ότι ελπίζω ο Θεό να καταλάβει την ψήφο. Τουλάχιστον. Τι άλλο θα ακούσουμε. Να τι με όλα... λυτρώσει κάποτε. Ε, από όλα Αυτοί θα όλοι θα διαχειρίζονται τείχε δικέ μα. θα δώσαμε εμεί τι τείχες πάνω του. Ποιο είναι ένας... το εκλογικό σύστημα, ποια δημοκρατία είναι αυτή που τα παίρνει έχει, από πάνω. Δεν έχει ρωτήματα τώρα να πει. Ναι, Αυτό. αποφασίζει για σένα. Τι δύο-μιδέν, είχαμε και ένα-μυδέν. Ναι, Ναι, και τώρα νίξα και παραπάνω. Συγχαρητήρια, Ευχαριστώ. Ε, αυτές, ο ένα μήνα το χρόνο που μπαίνει παραπάνω στου στους εργαζόμενους που θα δουλεύουν, φαντάζομαι θα τον πληρωθούν διπλά για την Κυριακή. Εννοείται. Τώρα... Θα γίνουν προσλήψει ειδικά εργαζομένων για την Α, Κυριακή. Με διπλό μέρο επειδή Την Κυριακή. Ε, μα, τι τώρα, Α, μα δεν Ούτε θα δυνατό. το εκμεταλλευτεί κανένα επιχειρηματία, θεωρώ τύπου, ότι με τα ίδια έλα και πολλοί σου είναι περιμένουν 300 πέξω. Δεν είναι απειλή με στην, στην επιχείρηση. Ξέρετε, ανοίγουμε Κυριακή. Θα αρθείτε. Ναι, yeah. δεν θα σου πει παραπάνω, θα σε κοιτάξει, θα αρθείτε. Ποιος θα πει, ξέρετε Κυριακή Ήταν για να μαζεύεται η οικογένεια Γιατί την έχω κάνει την οικογένεια και πρέπει να τη βλέπω Γιατί τις άλλες μέρες δεν Ποιος θα τολμήσει να τα διατυπώσει όλα αυτά Κατά τα άλλα, ανάπτυξη όχι, θα μπορούσε να, ανάπτυξη, να επιβάλλει. Ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη, αλλά α πούμε εκεί υπάρχει αντίμετρο ότι ναι, ένα μήνα παραπάνω το χρόνο, αλλά το Πάσχα δεν θα παίρνετε μισό δώρο, θα παίρνετε ολόκληρο και το καλοκαίρι ο όχι μισό τελευταί επίδομα τελευταί ό, ολόκληρο. Αυτά θα προβλεφθούν αφού είναι από Τελικά να τζακαλότο. πάρει ένα μισθό παραπάνω το χρόνο ο εργαζόμενο. Η Βελκουλέσκου που είναι από τη Ρουμανία. Ναι, το Τζακαλώ του που είναι αριστερό. Θα τα ρυθμίσουν όλα αυτά για το καλό του εργαζόμενου. Για πιανού καλό τα κάνουν. Εντάξει, δεν το ξέρα. Τώρα ναι. Του ολιγάρχη, ο Τι πολιεθνικέ, τι αλυσίδε σούπερ μάρκετ και μεγάλων καταστημάτων. Ποιο βοηθιέται αυτήν, τα μπακάλικα βοηθούνται με αυτά. Ναι, εννοείται ποιο θα βοηθούσε. Να λυτρωθούν ε, μονο, το συντομότερο. Το μαγαζί το μόνο του στο στενό στην Αγίου Μάρκου, Ξέρεις με τι χαρά περιμένει ου, την Κυριακή. <laughs> Λύτρο πάει μια ώρα αρχίστερα. Θα κλείσω σε ένα μήνα για δυόμιση ε, χρόνια. Ε, με, τι άλλο. Θα πάει να συναγωνιστεί τώρα το Άτικα Με του εργαζόμενου των 200-300 ευρώ, ο δίπλα ο γείτονα. Θα είμαι και εγώ ανοιχτό την Κυριακή. Θα έρθετε και σε μένα να δείτε τη βιτρίνα. Ναι. Θα είμαι εδώ από τι 9 το πρωί μέχρι τι 6, 7 το απόγευμα. Πανικό στην Αγίου Μάρκου έξω το κατάστημα του κυριαρχείου. Θα περιμένουν τα... όλοι κόλε. Τι γίνεται στην Αγίου Μάρκου. Ή Ρεύμα κάτω όλη μέρα Ρεύμα ανοιχτό όλη μέρα. Να έχει να καταναλώνει οι ΔΕΗ. Υπαλλήλου που πρέπει να έχει για να περάσουμε εμεί απ' που θέλουμε να είναι ανοιχτά τι Κυριακέ να ρίξουμε μια ματιά στην καλύτερη να μπούμε πόσο το ωραία για. για. Αυτά είναι όλα... Ολο... Δεν πληρώνεται αυτή η σχέση του, του, Ο, του δεν, πελάτη με του κατάστηματάκη. Αυτά είναι στα πλαίσια μιας ε, ε, ε, ε, συμφέρουσα συμφωνίας. Ευρώπη λέγεται. Βάλι. Α, Ευρώπη. Ευρώπη. λέγεται. Ευρώπη, Ευρώπη Και οι ευρώδουλοι ε, τα τραβάνε αυτά. Ακούσαμε λέξει. Πάμε ευρωατλαντισμό. Okay. Δώσε ευρωατλαντισμό. Όχι, όχι. Α, ε, είναι για άλλα. Ε, για τα και αυτά, τώρα είμαστε για να πάμε για τέτοια. Συνδε, σιγά, σιγά. Για λίγο θα ακουστεί. Λίγο λέξει αλλού. <laughs> αυτά δεν στον θέλετε σύνθετες λέξει. <laughs> Εδώ δεν θα Ωραία. Ευρώπη είναι αυτό. Α, να πει αυτό. Πρέπει να πει Ναι, να πω την περιφραστική φράση. Και όλα αυτά και χωρί έτσι. Και χωρί. Χωρί RP. RP ε, αυτό που λέμε το Airbnb. Ξέρετε. <στοί> χωρίς... Ήθελε να το κάνει ο Σαμαρά. Αλλά επειδή ήταν αντιπολίτευση το Τσίπρα, έρχεται το κάνει ο Τσίπρα τώρα αυτό. Και δεν πέρναγε και επί Σαμαρά. Τώρα να μην γροηδευόμαστε. Δεν Πομμα, θα, δε θα πέρναγε. Δεν θα πέρναγε γιατί μα πίεζε κάθε μέρο δρόμο. Αυτό. Ενώ τώρα. Τώρα ήταν μια καλή ευκαιρία. Τώρα σου λέει ανάγκη. Μα πίεσαν. Εγώ θεωρώ. Για να μην αφήνουμε και λάθο εντυπώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α πούμε τάχα μπορεί να εξυπηρετεί το σύστημα, τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ. Χαζομάρι. Και να γίνεται, γίνεται άθελά του. ναι. Δεν Βάει, είναι είναι ότι εκβιάζεται. εκβιάζεται. Το θα... θέλει. Ποιο το και... θέλει, Μωρέ, τώρα. Που σε... το θέλει. Δεν λε, Πιλό, Τσακαλώτο, δεν το βγαίνει σαν κλαμένο τέτοιο. Όχι, Τσακαλώτο, τον λυπάμαι πάρα πολύ. Έχει, έχει υπάσει, γεράσει η τσάντα, έχει γεράσει. Έχει γεράσει και η τσάντα. <laughs> και ο ίδιο έχει ασπίσει η τσάντα, έχει ασπίσει και ο Τσακαλώτο. Η Αχτσιόγλου, τι όμορφη που μπήκε στην πολιτική, τη βλέπει πώ έχει γίνει. Εμένα μου αρέσει ακόμα. Καλά, εσένα που σε μερακλεί. Εντάξει. Αλλά γενικώ μεγάλο βάρο γιατί κόβει μόνο 18% τη συντάξη. Ο Τζανακόπουλος Άσετε. έχει μπει σαράκι σε αυτό το ξύλινο λόγο που έχει σάπιο ξύλο σε λίγο θα είναι. MDF. Το άτιμο ξύλο, <laughs> όχι το τίμιο. <laughs> το άτιμο. Να μείνουμε λίγο στον Καμένο γιατί είπε κι άλλα. Τώρα για την ανατιστοιχία λόγων και πράξεων θα μου απαντήσετε εμένα. Λοιπόν προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει ανατιστοιχία. Α. Όλοι πιστεύουν ότι θέλουν με το πρόγραμμά του να το υλοποιήσουν. Όταν όμως εξαρτάσε Εντάξει, εγώ τότε ήμουν εκτό, τάξερα, να δω στον κάποιου δεν ξέραν τι γίνεται στην Ευρώπη και το λειτουργούν αυτή οι τύποι εκεί και έξω και το δουλειού του. Δυστυχώ πέσαν έξω. Και ο Γαπ και ο Βενιζέλο και ο Σαμαρά και ο Τσίπρα. Είχαν άλλε, είχαν Ζάπια, είχαν ΔΕΘ, όλοι. Δεν υπάρχει αντιστοιχεία. Δυστυχώ η διαπραγμάτευση και η απέναντι μου στο τραπέζι σε διαλύουν. Διότι έχουν την ισχύ, πια ισχύ, το να σε δανείζουν. παιδί μου, να μην ξέρουμε τι είναι η Ευρώπη απέναντι, ότι σε δανείζουν και πέπεσαι έξω και ο Γαπ. Του λέει, τον Γιώργο Παπανδρέου και, το Σαμαρά, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας Μα να μην ξέρει τίποτα ότι στην Ευρώπη δεν θα σε αφήσουν να κάνει αυτά που θέλει. Να μην ναι. περνάει από το νου τους ότι είναι ηλικοσυμμαχία η, ναι, η οποία στο Κολοσσέο μέσα όταν πα και είσαι εσύ και τα λιοντάρια θα σε φάνε τα λιοντάρια. Δεν πέρασε από το νου του καμένου ότι το λιοντάρι δεν νοικιέται έτσι. Και αναπέρασε έχουν δεχθεί ω κυβερνητική πλειοψηφία ότι υπήρχε αυταπάτη. Ναι και αυτό. Τι αυταπάτε. Δεν αυτα... νομίζαν άλλα. Πρωθυπουργό είναι. Ναι. Δεν είσαι εσύ που έχει αυταπάτε. Ούτε εσύ έχει. Εγώ δεν το είπα τουλάχιστον. Ναι, Είχαμε ναι. αυταπάτε. Όλοι μπορεί να έχουν αυταπάτε σε αυτόν τον τόπο εκτό από τον πρωθυπουργό. Δεν γίνεται στα σοβαρά γίνεται. να έχει αυταπάτε. Τελικά γίνεται. <χ> <χ> <χ> γίνεται. Εγκρίνεται και από το λαό. Σωστό. Για αυτή την αναντιστική... Και ο γάλακτο γίνεται. Ότι Δεν είναι σοκολάτα. Σοκολατέγιο. σοκολάτα όχι. Όχι, προσωπικού χαρακτηρισμού. Για το Χαλβά, μου Για το Χαλβά, εξηγείται θα Δεν ξέρω. Πολλά λέγονται. Καραδοκή και ένα σούρου που Χαλβά. Δεν είπα. Ο χαλβάς που έχει σοκολάτα είναι κακό. Από το αμύγδαλο όχι, είναι καλή Είναι σκέτο, ωραίο. Σκέτο, όχι. Αλλά με τη σοκολάτα Άρα έχει δίκιο. Λοιπόν, και ένα κουρουμπλί για το τέλο. Γκαλί ο Την αντιπολίτευση κάτω στη Βουλή, επειδή άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν μετεκλογικά και προεκλογικά. Ο Κουρουμπλής. Ο, Ο Λαγό στην Πτέρη έσυρε κακό του κεφαλιού του. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονό ότι για άλλη μια φορά η αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει την Ελλάδα, να διακατέχεται από τη, τη λογική του χρυσόψαρ. Ξέχασαν τα Ζάπια. Ξέχασαν προεκλογικά τις δεσμεύσεις τους στον ελληνικό λαό και τι κάνανε μετά. Βρέ κουρουμπλί μου. Έξορο η άλλους. Έχει κοροϊδέψει όσο κανένα άλλο, όχι δεν κοροϊδεψαν οι αμαράδι κινητσοτάκια. Αλλά εσεί κορυφαίε, δεν προταθητέ, είστε στην πρώτη στιγμή. Βρετανισή. Εγώ τι δέχομαι τη δήλωση αυτή. Μ. Εάν αλλάξει τη λέξη ζάπια με πρόγραμμα Θεσλωνί. Δεν Μ. ταιριάζει να τα μάθει. Είσχυ, μα ισχύει. Δεν είναι ίδιο. Όλοι, Ισχύουν, Για ποιον όλοι. το λέει άρα. Απέναντι. Α. Για του άλλου, από κάτω, για τον Λοβέρτε και για όλου αυτού που είχαν, του λέγανε διάφορα χθε. Αυτά τα παράλογα και παράλληλα. Καλά, όχι το Λοβέρνητικοί αυτή. Δεν κοροϊδεψαν ή δεν εξαπάνω. Συμφωνώ. Καλό όχι τόσο. Αυτή έκαναν ε, άλλο. Εγκλιμάτισαν με άλλο τρόπο. Αυτό γίνονται τι δομέ. Οι, δο, οι Λοβέντηυτή okay. έφτιαξαν τι δομέ για να πατήσει πάνω αυτό και να είναι άλλο, πολύ ευχάσει με ένα παραγωγή. εγκλίματα, στα μυμωνιακά εγκλίματα έχουν μερίδιο όλοι και τούτο και οι προηγούμενοι, οι προηγούμενοι προφανώ μεγαλύτερα, γιατί τουύτη είναι μόνο δύο χρόνια και. και, και. Αλλά στην κοροϊδεία, στην κοροϊδεία ετούτη είναι πρώτη. Τόσο πολύ κοροϊδία δεν είχαν πει. άλλοι λέγανε. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Δεν ξέρω, νομίζω είχαμε συνηθίσει, αυτό δεν φαίνεται. Όχι, όχι να έχουμε συνηθίσει, γιατί έρχονται και με το. Πρόσχυμο, ναι, τι προσδοκ... Είχαμε μεγάλη προσδοκία. Ε, ο κόσμο. Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα να διαβάσω. Λοιπόν, για τι Κυριακές μπορεί να μην το διακρίνετε έτσι εύκολα, mm. αλλά το μαγαζάκι μπορεί να μείνει ανοιχτό Κυριακές και όχι αυτό του Μολ. Και θα δείτε ότι τα έξοδα αυτά θα κλείσουν πολλά Μολ, mm. όπως έχουν κλείσει τα παλιού τύπου εμπορικά κέντρα. Υπομονή θέλει. Ο, ο, ο Μπακάλι σβήνει και καμιά λάμπα. Ο άλλο που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά, τι να γλιτώσει. Τι είναι αυτό. Τι ξέρω. Ποιο είναι. Το... Αυτό αγάπη μου που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά, το δάνειο που θα πάρει θα του το σβήσουν σε λίγα χρόνια μετά η κυβέρνηση. Το μόλι αγάπη μου που κλιματίζει 10.000 τετραγωνικά είναι χωρί άδεια. Και την πήρε έτσι την άδεια και την έφτασε. Οπότε δεν, δεν έχει έξω έξω από τα ο δατέρα. <laughs> λοιπόν. <laughs> απλά. <laughs> Άιντε. Και το δάνειο θα σβηστεί. Άιντε, λοιπόν, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Να πάμε. και εκλογές στη Γαλλία έτσι εξηγητική μουσική από κάτω Νίκησε ο Μακρόν έμαθα στο debate Πώ νικάει κανείς. Έτσι debate. γράψαμε, νίκησε, Άμα νίκησε εντάξει. Πολύ θετικό για Είναι την Ευρώπη που, που, που γράφουν τα site που πομπόδες τίτλου. Νίκησε στο debate ο Μακρόν θετικό. Δείτε αυτό το βίντεο πριν το κατεβάσουν Θετικό, θετικό Είναι η Λεπέν ακροδεξιά απειλεί να πάρει την προεδρία θα πάρει ένα 40% 40% ακροδεξιά στη Γαλλία το κέντρο της Ευρώπης 2017 και έχουμε θετικό γεγονός και θα πανηγυρίζουμε μου βγήκε ο Μακρόν Πολύ ωραία όλα αυτά για την Ευρώπη Το άλλο το σημαντικό νέο της μέρας είναι και θλιβερό Τι έγινε Ο Φίλιππος σύζυγος Ελισάβετ αποσύρθηκε εγκατέλειψε τα, τα παρετήθη από τα βασιλικά του καθήκοντα Και πώ, χειρεύει θέση. Δηλαδή, τώρα ποιο θα κάνει τα βασιλικά καθήκοντα του Φιλίππου. Είναι ένα θέμα αυτό. Ε, Πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω. Οι αρμοδιότητε που, που το περνάνε. Brexit, τι αρμοδιότητε έχει ακριβώ. Δεν δε ξέρω. <laughs> Να είναι εκεί Να ντύνεται. Θα βάλω σήμερα τη στολή. Βαρέθηκε. Είναι βαριά αυτά 95, 95 <laughs> χρόνια και 95 κιλά βάζει πάνω του χρυσό. Το κάνει 60 χρόνια όλο αυτό. Το κάθε, κάνει. Κάθε ναι. μέρα. Ε, δεν. δεν τον παίρνει. Ο θεό σου λέει. Ξέρει όμω ότι είναι Ελληνόπουλο ο Φίλιππος Να τα. Αυτά δεν ξέρετε Α, τα παιδιά τη Ελλάδο, παιδιά. Μα πήραν το θόκο. Ποιο πήρε το θόκο ξέρεις. του Φίλιππου Πριν. Καλά, σταμάτω, δεν πάει έτσι. Α. Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν πολιτικό εξόριστο, ο Φίλιππος Και αυτό. Πολιτικό εξόριστο. Στην Αγγλία, Ναι, καλά. <laughs> ναι, έφυγε <laughs> εδώ από την Ελλάδα. Εδώ γεννήθηκε, στο μόνο ρεπόρ τη Κέρκυρα. Μπαμπά του ήταν ο πρίγκιπας Αντρέας Oh. Που ήταν γιο του Γεωργίου του Πρώτου, του Βασιλιά. Θυμάσαι, του... μετά τον Όθωνα ήρθε ναι. ο Γεώργιο. Ναι, ναι, ναι. Μετά τον Όθωνα ήρθε ο ο Πρώτο. Ωραία. Είχε κάνει 6-7 παιδιά, δεν θυμάμαι. Ένα από αυτά ήταν ο Ανδρέα. άλλο ήταν ο Κωνσταντίνο που έγινε βασιλιά με τον Βενιζέλο που είχαν κάτι θέματα. Αυτό λέω, αδερφό του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Μπράβο, του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Ε, ο Ανδρέα λοιπόν έκανε το Φίλιππο στο Μόνο Πόπο. Αλλά εκεί στη μικρασιατική καταστροφή φύγαν πολιτικο εξόριστο και αυτοί. Πηδάγαν στα καράβια. Mm, δεν έχω εικόνα, Όχι. δεν υπάρχει βίντεο <laughs> Λογικά δεν θα ήταν ναι. Μωρό και αυτός, ναι. σαν τον Κυριάκο πο, πο. Έχουμε πολλού εξόρους τους Πηδήξαν πέδιξε πάνω στο καράβι Στο Βρετανικό Πώς το λένε αυτό Και τον έ... σπρώξανε κάτω και έπεσε στην Αγγλία Brain drain λέγεται brain drain. Ναι, ένα, Ο Φίλιππος ήταν πρωτοπόρο αυτού Brain έφυγε, drain, Πού ξέρουμε όμως που έχει αποδειχθεί Το brain Το του... διάλεξη Ελισάβετ, χαλό, έχει κάνει αυτό τον Κάρολο Έκανε γιο τον Έκανε γιο τον Κάρολο, Σωστό. Οπότε βρήκε όμως την τύχη του ο Φίλιππο, έφυγε από την ψοροκόστενα και κοίτα τον Τσάκη Βασιλιά εκεί. Και όχι Τσάκη Βασιλιά μία... εκεί. Και να λέει: Δεν θέλω και Βασιλιά. Πρέπει να είναι ή δεύτερο ξάδερφο ή θείο του κοκκού. Όχι, είναι, δεν είναι δεύτερο ξάδερφο. Όχι, δεύτερο ξάδερφο είναι. Όχι, πρώτο ξάδερφο είναι. είναι. Ο Ανδρέας, μπαμπά του Φίλιππου. Και, και ο Κωνσταντίνος... Μπαρίνο. Μπαμπάς παππούς του τέτοιου, παππούς είναι, είναι θείος, είναι θείος. θείος. Α, η οικογένεια έχει θέματα, το καταλαβαίνεις θείος, ναι, ναι, ναι, αλλά έχουμε τόπο. και εμείς μερίδιο σε όλα αυτά γιατί ήταν Ελληνόπουλο, γεννήθηκε και εδώ τοποθέτηση δεν έχει κάνει ο, ο Κοκκός όχι ακόμα, όχι. αναμένεται ναι. αναμένεται τοποθέτηση Κοκκού ο Φίλιππος, ο, ο, ο γιος Κοκκού που έχει και το ίδιο όνομα με τον Πάρμπα ο, ο Κοκκός έχει γιο Φίλιππο Νικόλα, έχει ο και Παύλο. Παύλο, αν έχει χάσει λίγο, δεν ξέρει τι. Τα βασικά φίλου? του πολιτεύματα. Η Σοφία έχει φίλοιπο. <laughs> Το Φίλιππο Νάκα, ήξερε α, <laughs> τι... α, ναι, ο Νάκα. Μπράβο. <laughs> <laughs> <laughs> <σχ> και <σχ> λέγα κι εγώ. <laughs> τι οικογένειε. Α, του Αλέξανδρου μου, ωραίο. Άλλο ήταν ο Φίλιππο. Ποιο άλλο. Ο Μέγα. Μπέρδεμα. Καλά θυμόσυνα. Λοιπόν, πατέρα του Αλέξανδρου. Ναι, αυτό είπα. Και αυτό πολιτικό εξόριστο. Δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, λέει εδώ να σε ρωτήσω με ανεκριτικό... Κατά μία έννοια και ο Αλέξανδρος πήγε να, το... Μέγας... να βρει το μέλλον του σε άλλες χώρες, <laughs> δεν έμεινε εδώ στην Ελλάδα. Εδώ δεν το ε? βρει και όχι, χώρα της ξενιτιάς από τότε. Άστα, φεύγουν όλοι, ο Κούλης, ο Μέγας Αλέξανδρος... Και ο Φίλιππο τη Ελισάβετ. Για καμαριέρε μα είχαν από τότε, καρσόνια. <laughs> πήγε στη Βαβυλονία να κάνει την καμαριέρα μα. Και ο Μέγας τώρα σου που είναι η Αθήνα τουριστικό θέρετρο. Και θέλουν να μα κάνουν όλου του τουρίστε να είναι ανοιχτά τα την Κυριακή. Γιατί από υγεία. τότε, από του Αλεξάνδρου έγινε αυτό. Αυτοί το πλασάρανε. Νομίζω, και ήρθε τώρα, είχε τρόπου να τα λε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και πάτησε πάνω στον Μεγαλέξανδρο. Δώσει επιχειρήματα, ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Πράτ Πιτ. Όχι, ποιο έκανε ο Αλεξάνδρο. Ο Κόλλιν Φάρελ. Ο, ο, ο Πίτη ήταν στον Αχηλέα, έκανε. Τον Αχηλέα. Ήδη βγαίνει όλοι αυτοί. Ταινία, ρόλο. Ταινία κιόλα. Χόλιγου. Σιγά, ρόλο. Λοιπόν, λέει εδώ να σε ρωτήσω ένα, έχει και σκηνοθετική παρένθεση οδηγία, με ανακριτικό ύφο Αποστόλη. Λέει να σε ρωτήσω. Και τι ήθελε, Ρεθύμιο, να μα πάνε στη δραχμή, μήπω είσαι με το Σόιμπλε. Αυτό εννοεί φαντάζομαι τώρα. Λοιπόν, απάντα. Τι να πατήσουμε στο σοβαρό. Όποιο θέτει ένα θέμα για αυτά που γίνεται τώρα, πρέπει ναι και καλά να θέλει κάτι άλλο. Ο, ε, και να μείνουμε. Και να μείνουμε, αυτό λέω. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Όποιο κάνει κριτική ή κάτι δεν του πάει καλά τώρα ή επισημαίνει τα αρνητικά του σήμερα, δεν σημαίνει ότι θέλει κάτι άλλο. Και πάλι το έχουμε πει 20 φορέ. Είτε δραχμή, είτε δολάριο, είτε πέσος, είτε σκούδο, είτε πετσέτα. Η φτώχεια είναι φτώχεια, ο πλούτο είναι πλούτο, η αδικία είναι αδικία. Δεν έχει το νόμισμα τη δικαιοσύνη και την ισότητα και την αξιοπρέπεια. Άλλα πράγματα, άρα, άρα... το νόμισμα είναι εργαλείο. Κατάλαβα. κατάλαβα. Άρα θε ευρώ. Ε, αυτό Είσαι υπέρ του ευρώ. Αυτό κατάλαβε. Είπε, δεν θέλω κάτι άλλο. Άρα. άρα... Αυτό, άρα... Το άρα... Ε... αυτό το άρα μα έχει χαντακώσει σε Λέει κάποιο κάτι, ο θα, θα σκύψουν στα μνημόνια. Άρα, άρα θα αριστερός. είναι καλός. αριστερό. Άρα να τον βγάλω. Ναι. Αυτό το άρα μα έχει τρει λέξει. Τρία γράμματα. Το έλεγε και ο Το άρα και το βαρεμάρα μαζί. Ο πάντα τα του. Τρία γράμματα. Κουκούε, τρία γράμματα, ξεκινούσε πολλά πείματα έτσι. Εδώ, άρα, τρία δράματα. Ψς, το πω, πω, παιδιά. Ναι, και έχουμε και μια αχτσιόγλουμη περιμένη. την. Α, όχι, ναι, η αχτσιόγλουμη. Πού είναι το εφάκι. Έχουμε μια αχτσιόγλουμη, μιλάει για τα... τη σφαγή που κάνει στα θέματα του Υπουργείου της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που διασφαλίσαμε είναι να υπάρχει ένα ταβάνι, ώστε καμία, σε καμία περίπτωση, ακόμη και στι πιο υψηλέ συντάξει, να μην υπάρχει η παρέμβαση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το 18%. Από 10%. το 18% σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε για τι συντάξει, μιλάμε για συντάξιμε αποδοχέ, δηλαδή είναι και οι επικουρικέ μέσα ή είναι οι κύριε συντάξει. Μιλάμε για τι συντάξιμε αποδοχέ. Αυτό το ποσοστό είναι ποσοστό στο σύνολο τη σύνταξης σύνολο της Πρόσεχε μια μικρή λεπτομέρεια πόσο πασόκ, πόσο πασοκάρα είναι η Αχτσιόγλου. Γιατί λέει και φροντίσα... κανένα κοινό. Θα σα όλους... το αποδείξω μόνο. Με αυτό που είπε, φροντίσαμε, λέει, μα αυτή μα την παρέμβαση mm. να είναι 18%. Μείωση εννοεί. Τσεκουριά, περικοπή, δεν το λέω όμως έτσι, Ά, λέει όμω έτσι. παρέμβαση παρέμβαση εντάξει. Ένα... Αυτό είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι αυτό. Δεν νομίζω Πώς, ότι είναι. Το μαγειλό και τη δολοφονία. Την παρουσιάζει με άλλε λέξεις Δεν νομίζω ότι είναι Πασόκα Νομίζω ότι είναι επιρροή από Πασόκους που έχουν εκεί μέσα Όχι Πασόκα είναι Έχει πασόκα πασόκα λίγο είναι που λέμε. Πασόκα είναι και μια που λέμε για Πασόκ Σήμερα το είναι ορταστική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ Για το Σύριζα. Για, για, για το ΣΥΡΙΖΑ Το ανεπίσημο Πασόκ Το ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται. Ωραία. Ξέρουμε όλοι τι είναι. Ξέρουμε τι ήταν το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε τι είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε τι είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέρα γιορτή για το ΣΥΡΙΖΑ, θα δοθεί μια μικρή δεξίωση ταπεινή και το πλήμα των ημερών, όχι όχι στην κεσυριά. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ξέρει γιατί. Το ίδιο έτσι μνημείο. Μπορεί να φανταστεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τιμά. Τη σημερινή μέρα επέτειο, γιατί σαν σήμερα έγινε σημαντικό γεγονό. Τι είναι, 4 Μαΐου, τι ήταν. Σαν σήμερα, 4 Μαου του 79, βγήκε η Θάτσερ Πρωθυπουργό. Οπότε η ΣΥΡΙΖΑ έχει, έχει γιορτή μέσα εκεί. Νεοφιλελεύθεροι, έτσι ξεκίνησαν εκεί τα νεοφιλελεύθερα. Σας Οπότε λογικό. Ένα τσάι, ένα τσάι το απόγευμα, ένα κουλουράκι. Ένα μπράντι, κάτι, κάτι να το γιορτάσουν. Θα πάρουν ένα τσάι στην τιτάιμ. Θα πάρουν ένα τσάι με ο... τσάι, όπω γίνεται. Συνήθως ένα ωραίο περιστατικό Πάλι καλά γιατί παλιά που Τώρα Λοιπόν Έφυγε και ο Τσάνκ τώρα πλέον Πώς θα το έλεγες ας πούμε Που ωραίστης Που τις ναι ναι Έφυγε ο Τσάνκ Τώρα που Λοιπόν Έγινε ένα ωραίο Ο κυρία Συσσαλονικός Ναι ρε παιδί μου Φαντάζομαι η Κόσκο, μη θυμώσουν οι Κινέζοι τώρα που έφυγε μάρα, ο Τσάνγκ και έχουμε θέματα. Μη μι το ελληνικό πίσω. Μη τα λιμάνια πίσω. Ο, το ελληνικό δεν το έχουν πάρει οι Δεν πάρει, 25%. Κάτι λίγων και οι Κινέζοι. Το, η Κόσκο είναι. Γιατί μαθαίνουν ότι θα έχουμε διπλωματικά θέματα επειδή διώξαμε τον Τσάνγκ oh, από το Σαρβάιβορ. Oh, oh, oh, και έκλεισε το μάτι ο μισθοφόρο στου το oh, oh, oh. άλλου. Εδώ θα βλέπω. έχουμε εθνικά θέματα και έχουμε την άλλη εβδομάδα και Eurovision. Τι έκανε μισθοφόρο, δεν το δαθό. Έκλεισε το μάτι μόλι ο Τσάνγκ. Α, τον βγάλαμε. Στου διάσημου υπάρχει προδοσία. Είδα σε ένα site σήμερα το πρωί ναι, που ναι. τα βλέπω, τα ενημερωτικά ναι. για να. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση. Όχι, δεν Και λέει νέο χανταμπάκης ο μισθοφόρος Προφιά, ναι. Ε, ναι, Όχι μόνο αυτό, του προδιαγράψανε το μέλλον. Πάει αυτό. Αντίο, αντίο <laughs> φίλε. <laughs> <Καλά>, ο άνθρωπο <laughs> όμω είναι τιμή. Είναι μισθοφόρο, δεν είναι κροάγιο. Δεν μα αυτά, μα νοιάζουν τα εθνικά θέματα, οι μάχε. Ανοίγουμε μέτωπο με την Κίνα. Διώξαμε τον Κινέζο και έχουμε θέμα με την Κίνα. Νόμιζα για άλλε μάχε που ήταν στημένο προηγουμένω που ήταν παιχνίδι δύναμη και. Όχι, όχι αυτά. Γι' αυτό, αυτό δεν είναι μάχη. Οι Κινέζοι δεν θα τα αφήσουν έτσι, θα πάρουν κι άλλο προβλήτα. Πω, πω. Τώρα θα δει, θα δώσουμε και τα δωδεκάνισα την αναχώρηση τη Θεσσαλονίκη. Μην θέτω, πάρουν το, το λιμάνι έψιλο. από το σαβίδι μόνο, έψι... ενέπιση. Όχι, τη Θεσσαλονίκη δεν την παίρνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτή. Και αλλάξαν οι δηλώσει ότι είναι Κινέζο Θεσσαλονικιό ο Τσάνγκ. Όχι, δεν είχε πάει μου. Δεν πήγε αινοού, ο δικό. Και όχι, θα μείνουν οι δηλώσει ότι είναι ο καλύτερο και κρατηθείτε από αυτό Είναι επιτυχία του μέλλοντο. Να μείνει φούσκα αυτό, Ε, όχι, να έχει πάρει και κάτι. <laughs> λοιπόν. λοιπόν τι θέλουμε, έχει ωραία ιδέα εδώ ένα φίλο, mm -hmm. λέει να στείλουμε τον καμένο να φοράει τι ιστολέ του Φιλίππου στην Αγγλία. Πολύ σωστό. Θα σκουριάσουν τι ιστολέ. Τι θα Φιλίππου, φοράει ο καμένο. Βασιλιά. Του βασιλιά, ναι. Τι βάλει ο καμένο και τι δεν έχει βάλει. Όλε έβαλε, δεν έχει βάλει. Αλλά του Ναβάρκου την έβαλε. Που είναι η πιο πλουμιστή. Ε, βασιλιά δεν έχει βάλει. Στι κάμερε, περίμενε. <laughs> Εκτό πρέπει να γίνει το χαμό. Πρέπει να δίνετε κάθε μέρα ο καμένο. Θα συναντιούται με το βλέπω με το φαγητό, θα τον βλέπει ο... με το Σίζαλε, με τον Αλέξη. Θα τον βλέπει ο Αλέξη ξαφνικά μια πανδεσία. Θα μπαίνει στο σπίτι του καμένου. Ότι oh. δεν δίνει το Αλέξης Τι, ο Αλέξης να βάλει κάποια γραβάτα στα κρυφά. Λένιν. Καμιά γραβάτα στα κρύβια. Καλά, τη φορά να γραβάτε αυτή μεταξύ του φορά στο μαξιμό. Εγώ θα έπαιζα. Είμαι σίγουρο ότι το παίζουν. Ή δεν περνάει η ώρα, τι άλλο να κάνουν. Yeah, yeah. Η χώρα πάει στον αυτόματο. Κοίτα, έβαλα γραβάτα με μνημόνιο. <laughs> η Μέρκελ. <Merkel. laughs> πάει αυτό με το τέταρτο Κοίτα, μνημόνιο. Κοίτα, <laughs> με την φάτσα του Σόιμπλε. Ή <laughs> να την κρατήσω για το πέμπτο. Mm, γραβάτα για το πέμπτο. Τα φέντε, χρώματα που πέντε πένθυμοι για το πέντε. Ωραία όλα <laughs> αυτά. <laughs> Περνάνε καλά. Ένα ωραίο περιστατικό έχει γίνει viral. Συνέβη χθες στην εκπομπή αίθουσας σύνταξη τη ΕΡΤ το βράδυ, το απόγευμα. <laughs> Είναι ο ρεπόρτερ από τη Βουλή που περιγράφει στο πάνελ <laughs> της εκπομπής ε, την δυσαρέσκεια του Νίκου Βούτση, προέδρου της Βουλής για Την έκθεση που έβγαλε το γραφείο προπολογισμού τη Βουλή, ο καθηγητή Λιαργόβας που λέμε, βγάζει εκθέσει συνεχώ, οι οποίε μιλάνε κατά των μνημονίων, περιγράφουν μια αρνητική κατάσταση. Αυτέ πέφτουν μέσα, οι εκθέσει τη Βουλή και όχι οι προβλέψει των Υπουργών. Δεν μα νοιάζει αυτό. Έβγαλε λοιπόν άλλη μια έκθεση χθε και εξέφρασε μια δυσαρέσκεια ο Νίκο Βούτση. Λοιπόν, αυτό βγήκε να το πει ο ρεπόρτε Το λέει στην αίθουσα σύνταξη. Κάποια στιγμή τον παίρνουν όμω μετά. Κλείνει το παράθυρο τη Βουλή. Αλλά μένει ανοιχτό το μικρόφωνο του ρεπόρτερ Φ. στη Βουλή και, και έγινε όλο αυτό Αποκτά ιδιαίτερη ενδιαφέρον ο τρόπο με τον οποίο κλείνει αυτή η διαρροή από του κύκλου του Προέδρου τη Βουλή, τονίζοντα ότι ο κύριος Λιαργκόβα μίλησε ουσιαστικά σαν εκπρόσωπο τη αντιπολίτευση. Και εδώ αποτυπώνεται ανάγλυφα η δυσαρέσκεια και η δυσφορία την οποία δημιούργησε ο κύριος Λιαργκόβα εδώ στη Βουλή. Ο οποίο απειλήθηκε Κυρίως... εκείνο από την πλευρά του ότι είναι ανεξάρτητη. ανεξάρτητο το γραφείο προπολογισμού τη Βουλή. Να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τη δραστηριότητά του ότι δεν είναι κανένα είναι γνωμοδοτικό ακριβώς, όργανο και μέχρι ακριβώς, εκεί ακριβώς. δεν είναι κάτι Ακριβώ. λοιπόν αυτό ήταν το κλίμα σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα ε, τώρα μεταξύ μας έχει και ένα δίκαιο ο, ο πρόεδρος της Βουλής ο, ο Νίκος Βούτσες να εκφράσει τη σαρέστια για, για το τάνικα το οποίο έγινε Μπράβο ρε παιδιά Μπράβο Πεστουθοδόρου που υποστηρίζει ναι, τον πρόεδρο Τη μέρα που έχει κλείσει η συμφωνία να, να βγαίνει αυτή η, απο, η έκθεση από το γραφείο προπολογισμού. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Συλλέβησαν χτες στην δημόσια κρατική τηλεόραση. Συμβαίνουν. Γι' αυτό όταν μένουν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Όταν έχει μικρόφωνο μπροστάς το προσέξεις. Όχι μόνο προς το, προς, το, προς το κρατάς. Γενικώς. Πώς ανημιών, το χέρι. γενικότερα. και όλα τα υπόλοιπα; Ποιος ήταν ο μουσιογράφος. Ε, δεν θυμάμαι τώρα το, το όνομα. Καλύπτει το κοινοβουλευτικό. Το ξέρω. Φαντσικά βομούρχητε. Ναι μωρέ. Δεν δε δε θυμάμαι δε τα όνοματα τώρα. Φτά, Και ο Θόδωρος είναι αρχισσυντάκτη τη εκπομπής. Mm. Όταν λέει μπράβο στον Θόδωρο που γίνεται όλο αυτό. Αναφέρεται στον αρχισσυντάκτη τη εκπομπής. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις δεύτερες διαφημίσεις. Τι τέτοιε μουσικέ, λίγο το φω, η θάλασσα, οι μυρωδιέ. Όχι, και τα λόγια του παπά. Α. Οι μυρωδιέ και τη φύση και τη κατσαρόλα. Αυτά είναι η καλή Ελλάδα. Α, και η δυνατότητα του κόσμου, του λαού. Η, δυνατότητα. η δυναμική. Και η δυναμική την έχει λίγο στο off. Mm. Φορτίζει. Φορτίζουμε. Πώ βάζουμε το κινητό να φορτίζει. Πώ βάζουμε το ξυμητήρι, νομίζω είναι. στο σνουζ είναι. Εντάξει, διάλεξε πια παρόμοια. Τρία λεπτά θες. αργότερα. Όλα αυτά πάντω μαζί δίνουν ένα ωραίο μείγμα όλου αυτού του τόπου. Και αυτό είναι και το αισιοδοξο. Από πού αλλού να κανεί αισιοδοξία και ελπίδα. Εντάξει, από τον αγώνα του Ντάνου, καταλαβαίνω, ε, κάθε δάξει, βράδυ. Δεν είναι λίγο. Αλλά, Αλλά πέρα από αυτό... Και αφενός όλα αυτά που είπες, τι έλεγε πριν, Ελλάδα, τι είπες, αέρα, ήλιος και αυτά, τι έλεγε αυτά. Δεν μου το μειώνεις. Τι πες, το μειώνεις. Πες, πες το Είπα, Αυτή η μουσική που ακούμε... Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Okay. Ο ένα πυλώνα δηλαδή. Ένας το ένα πυλώνας. πόδι μας που νομίξει το δωράκι, το άλλο πόδι μας είναι ο Μάνος Χατζηδάκη. ένα που έχουμε να πουλήσουμε νομίξει ένα φω. Δεν είπα ήλιο, είπα φω. Εσύ έχουμε το να όπω θέλει. είναι πό... για το ταϊπέ. Τι άλλο λέγω, το, ε... Τα... Ε... Τα... Ε... το φως, Έχει, στο δωράκι, φω. φως, τι είπα μετά. Ε, θάλασσα, στίκ και, oh, και, και πετρέλα μέσα. Μυρωδιέ που σημαίνει η γη, η φύση. Μυρωδιέ, πάνε για τα Όχι, ναι. και μετά ah. είπα Κατσαρόλα. Και Κατσαρόλα. Όλα πάνε. έχουν πάει. Έχουμε για το τα ακόμα. Ε, ό, τα μισά τα έχει πάει. Δεν τα έχει, πάει. έχει πάει, ξεπουλήσει όλα. Ο Σίριζα, έχουμε <laughs> ακόμα. <laughs> έχει κάνει δύο Σουλατζίδικα που ακόμα yeah, παραμένουν ιδιωτικά. Έχει δίκιο σε αυτό. Το καλό είναι όμω, ξέρει τι, του χρόνου τέτοια εποχή και λίγο μετά τελειώνουν τα μνημόνια και η κρίση ταυτόχρονα. Το έχει πει Φωτίου, το έχει πει ο Τσίπρα. Το έχουν πει πάρα πολλοί Έλληνες που καμώνονται τους Υπουργούς και τους Πρωθυπουργούς. Αλλά το είπε και ο Μπαλάφας χθε. Θέλω να το ακούσουμε, Α, το ακούσαμε και χθε, γιατί μετά είπε και κάτι άλλο. Το χρέο. δεν σβήνει μετά το, μετά το 18 Γι' αυτό και οι δανειστές ζητάνε κάποια μέτρα α, Δεν δηλαδή. θα είναι όμως αυτή η λογική των μνημονίο τη επιτροπή, Το ότι μην κάνετε αυτό εκείνο Θα μπορώ να, α, να κάνω α, το α, κουμάντο α, μου α, Θα μπορώ, θα μπορώ να κάνω όχι. το οικονομικό μου κουμάντο Τηρώντας τις υποχρεώσεις μου ω προς το δανειστή Και γι' αυτό βγαίνουμε ο δανειστή ζητάει κάποια όχι. μέτρα Οριστε. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουμε ή όχι από το μνημόνιο Από το μνημόνιο προφανώς ναι Το 18 Το 18 Προφανώ ναι Και από την κρίση τελειώνουν και από το μνημό Δεν είναι κανένας που λέει αρλούμπες Ο μπαλαφας. Οι Μπαλαφάρες Όχι. Όχι δεν είναι άλλωστε ο ίδιος λέει Ότι δεν είμαι κάποιος που λέει ο αρλούμπες Ή το λέει περίπου έτσι Για να το πω μεταφορικά είναι ένα εισιτήριο Το οποίο οδηγεί Μέσα στο 18 στην έξοδο της χώρας από τη σκληρή κυδαιμονία των Δανιστών από το πρόγραμμα, το λεγόμενο τρίτο ε, μνημόνιο και οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην έξοδο της χώρας μας. Από την κρίση. Και τα λέω, λέω και πάλι μετρημένα. Δεν θέλω να πω υπερβολέ, αλλά νομίζω ότι εξ αντικειμένου τα πράγματα είναι προ τα εκεί. Μετρημένα μιλάει, δεν είναι δυνατόν να μιλήσει με υπερβολέ. Έχουμε τρία μνημόνια. Εφτά χρόνια. Το τρίτο μνημόνιο πάτησε στην καταστροφή των προηγούμενων μνημονίων. 500.000 χιλιάδε μυαλά έχουν φύγει έξω. Λουκέτα, ε, ανεργία, μισθοί, εκβιασμοί στου χώρου δουλειά για όσου δουλεύουν, συντάξει περικοπέ. Μετρημένα, μιλάει ότι βγαίνουμε έχει από το Ό,τι ήταν να κλείσει, έκλεισε. Για μια συμφωνία πήγαμε να κλείσουμε, κλείσαν όλα τα άλλα. Ναι. Έκλεισαν τα πάντα. Θα βγούμε το πότε... Πότε θα μνημόνιο. Τι διακοπέ θα του χρόνου Τι σημαίνει βγαίνω από το μνημόνιο. Ναι. Τι σημαίνει βγαίνω από το Με μνημόνιο. Με τι αίμα. Δηλαδή αυτό δεν έχει, έχει κόστο. Τέλειωσε ο παγκόσμιο πόλεμο ο δεύτερο. Έτσι τέλειωσε, ωραίο. Ναι. Τι είχε αφήσει πίσω. Γιατί έγινε, τι προκάλεσε. Τουλάχιστον παγκόσμιο τέλειο. Ο εμφύλιο όχι. Τέλο πάντων έτσι. Τέλειωσε και ο Εμφύλιο. Τότε που τέλειωσε. Ναι. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα. Ναι, και όχι. έχουμε τι διαφημίσεις οι πρέπει να είναι. Προηγούνται, προηγούνται, Να, με τούτα και να, μετά ναι, τι, <laughs> Με τούτα και μετάλλα. Φτάσαμε και στο τέλο για σήμερα. Αυτό Τραγώδια που δεν είπαμε πάλι. είναι ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Δεν το είπαμε. Ενώ περίμενε κάποιο να το ακούσει. Το λέμε. Το λέμε συνήθω. Συνήθω. Καλά. Ξέρω εγώ, Σ... πάτε με τηλέφωνο, στείλε μήνυμα εκεί. Δεν είπαμε. Συνήθω ψηφίζουμε και χάλια σαν λαό. Πάντα. Πάντα. Τι σημαίνει να αυτό. Να κρατάμε τη συνέπεια. Θέλουμε. Όχι, δεν χρει... αυτό πάνω απ' Δεν χρειάζεται να κρατάμε <φου> τη συνέπεια oh, σε μερικά. Oh, Πάντα, oh, oh, αλλάξα. Δημιουργεί αυτό. Το ξέρω ότι δημιουργεί αστάθεια, αλλά αστάθεια δημιουργεί έτσι κι και το άλλο. Με ένα τραγούδι είπαμε να κλείσουμε. Είναι κλασικό από τα ωραία. Μήκη Τωδωράκη, Μιχάλη Κατσαρό του ποιητή Στίχη. Αλλά με άλλη εκτέλεση. Κώστα Χατζή και Διονίη Σαβόπουλο. Γεια σα. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα.